Yeah. Πόσο έχω ταλαιπωρηθεί να σας πετύχω! Πόσο! Πολύ! Σιγά-σιγά, Μωρή. Οι άλλοι έχουν κολλήσει το κύφη σου από το πρωί. Α, yeah. έτσι. Το ίδιο είναι. Εγώ φτιάχνω που με έβαλε ο μπάμπη να σε πάρω τηλέφωνο. Δες, δεν φτιάχνει άλλο. Ποιο μπάμπη. Αυτόν που μίλησε τώρα πριν λίγο. Μίλησε εγώ με μπάμπη. Λάζει λοιπόν, είμαι από την μπάτρα. Α, την μπάτρα εγώ παρμένο. Λέγε. Α και εσύ. Γιατί είναι κι άλλη. Λέγε τι θε. Ο μπάμπη. Είμαι η Κωνσταντίνα. Είμα... Τι να κάνω εγώ. Ο... Είμαι η κοπέλα που ζήτησε να μου δώσουμε το τηλέφωνό σου. Και. Και σου και... πήρα τηλέφωνο. Καλά έκανε. Ωραία. Αυτά. Κατάλαβε ποια είμαι. Έπρεπε. Θα έπρεπε. Ποια είσαι. Είμαι στην μπάτρα, στη γωνία στο τσαγκάμπ. Επέστο τέτοι η ώρα να καταλάβω, τώρα κατάλαβα. Έχει, για να είμαστε κάνει τέτοια στι γυναίκε. Εγώ ναι, είμαι επιθετικό. Όμω και αυτό. Ναι, εντάξει. Περνά σε πολλέ. Ωραία, σε πολλέ. Πώ θα κατέβει πάτρα; Με την πρώτη ευκαιρία θα κατέβω γιατί έχω αφήσει και στο τζαγκάρι κάτι τα κούνια σπασμένα. Ανατρέ εδώ. Επώ δεν πάω. Αλήθεια. Ναι, βέβαια. Ωραία, θα με πάρει και βγαίνει τηλέφωνο να είμαι εδώ. Ε, θα σε πάρω, ναι, να πάρουμε μαζί του τα κούνη. Ωραία, το πάρουμε μαζί το τακούνε. Έγινε, πώς... κοτσάρα μου χάρη κασάλασου. Είναι η αντρικά μα με... το κύριο σου. Τι <laughs> είναι. <laughs> Γυναικεία, ηλιατρικά. Είναι non-binary. Τι είναι αυτά τώρα, δεν κατάλαβα γιατί ταμπέλα. Πρέπει να είναι τα κούφια, είναι τα παπούτσια σου. Γιατί χρειαζόμαστε την ταμπέλα στο παπούτσι. Δεν έχουν φίλο, είναι άφυλα. Α, έτσι πάει. Ναι, ναι, ναι. Θα τα βρούμε από ταλάνιση δύο. Θα γίνει το ένα να πει. Να το, το ένα αλλά θα γίνει. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, ωραία, θα σε περιμένω σε με αναμονή. Έγινε, ντάξει, τα λέμε, γεια. Γεια σου Τόλι. Γεια. Όλα γκουτ. Να σου ρίξω δύο τετράστιχα. Για yeah, ρίξε. Και για Μούτζα ο λαό και για Λιβάνι. Ο λαός είναι τίποτα είναι όλα. Είναι το εκδικητή το για τα γάνι και είναι η μαϊμού, η Ξεδιάτροπη, η μαριόλα. Καλό. Όχι. Μη με χαλάς. Τι, πρέπει να μ' αρέσετε και καλά. Δεν είμαι στο πνεύμα. Ναι, ξεμένα δεν μ' αρέσει. Α, οκ. Okay. Εντάξει. Να... Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, λέγε. Όλο το σαββατοκύριακο σκεφτόμουν τη δηλώση του Αδωρικάκου. Μη σου τύχει αυτή την περίοδο... Να είσαι τράπεζα. Τράπεζα ή σούπερ μάρκετ. Ναι, εντάξει. Η πίεση που δέχεσαι... Δεν έχει. Γενικώ θα... πολυεθνική, θα έλεγα. Είναι κακή περίοδος να είσαι πολυεθνική στην Ελλάδα. Πιέζουμε με πολύ μεγάλη ένταση στην αγορά το τελευταίο διάστημα Σπρώξε. Σπρόγνο! Κι άλλο! Σπρώχνω. Γιατί ξέρει τι υπάρχει και το παλιό. Τράπεζε, πολιεθνικέ, δηλαδή και εταιρεία ενέργεια, μη σου πω, ε. Καλά, γιατί ξέρουν ότι οι πάθανε και φοβούνται τώρα αυτοί. Ε, ναι, ναι. Με μετά ξέρετε. από αυτοί που πάθανε εφοπλιστέ, έρχεται η σειρά μας. Ο Θεό μα πλάει και δεν είμαστε ούτε τράπεζα ούτε σούπερ μάρκετ. Ε, μίλα για τον εαυτό σου. Κάποιοι είμαστε τράπεζα. <laughs> τράπεζα πνεύματο. <laughs> <laughs> καλό. Εντάξει, αυτό διαστήριζε το πρόβλημα του είμαι. Άκουγα τώρα αυτό που βγάζετε για την οικογένεια στην Κρήτη. Εμεί βάλαμε την αγγελία 7 ώρα το απόγευμα. 7 και 2-3 λεπτά αρχίσανε και παίρνανε τηλέφωνο. Ήμουνα εκεί μία η ώρα, συναντάω μια εικόνα γύρω στα 70 άτομα από κάτω. Η γειτονιά νόμιζε ότι είχαμε κηδεία, γιατί αυτό το πράγμα συνεχιζόταν μέχρι τι 7.30 ώρα τελικά το απόγευμα. Ουρά. Αυτό μου εικόνα του Δουβλίνου. Κάθε σπίτι που νοικιαζόταν είχε ουρά τουλάχιστον από 100 άτομα. Το Δουβλίνο όμω έπρεπε Μια άλλη εικόνα. Αστεγού σε κάθε 100 μέτρα να κοιμούνται στον δρόμο. Εδώ, εδώ, τίποτα. Εδώ του αστεγού του έχουν σε κάποια μαζεμένους κάπου στην Αγία Κωνσταντίνου. Δεν θα αργήσουμε να του δούμε στι γειτονιέ μα. Το την στην μία. Καλεπού, είσαι, δεν του βλέπουμε. Του βλέπουμε, ναι. Είναι στην Αγία Κωνσταντίνου μόνο. Το δεν είναι τόσο πολύ. δεν μπορεί να φανταστεί τι γινόταν. Από εδώ και στο εξή, αυτό θα ακολουθήσει. Επίση, στο Δουβλίνο, που είναι μια αναπτυγμένη οικονομία, α το πούμε, οι περισσότεροι πήγαιναν στα CTI. γιατί αν εργαζόμενοι γιατί δεν είχαν να πληρώσει τον νίκη του και έκοβαν ακόμα και από το Φαίκια και, και σε να καζούνται στο κοινωνία του συζήτηση. Γιατί πάμε, και πρέπει αυτή τη στιγμή να προστατεύσουμε όσο μπορούμε τα σπίτια για yes, υστιαμό. Μόλι φύγουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι θα βγουν στου δρόμου. Δεν είναι μόνοι του. Έπει όλοι μαζί κάτι να κάνουμε και μέσα από τα σωματία να βρισκόμαστε στην πότα του να μην σα αφήσουμε να τα πάρουμε. Δεν γίνεται να φτάσουμε εκεί. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα. Νορυμπηγό κουνούμαλο εδώ. Έλα νορυμπηγό κουνούμαλο, τι κάνεις. Καλά, μια χαρά. Άκουγα το γυμναστηριακό προχθές. Χαρά ίδια... σου πράγιο Ναι, καλά. Που έλεγε για το μετρό, Σοβιετική Ένωση και χιλιάδιο που είχαν τα 600 κυβικά που γινόταν φυσαρμόνικα ματράκαρες Ναι, ναι, ναι. Πες του, του παπάρα, τσέγκο. παπάρα. Τσέγκο, τσέγκο. Τι σύρκο, σύρκο, όχι όχι, σύρκο, τσέγκο, Όχι, τσέγκο. τσέγκο, παπάρα τσέγκο. Του παπάρα τσέγκο, λοιπόν, ότι όταν είχαν στη Σοβιετική Ένωση μετρό, εμεί ρώγαμε βελανίδια. Και κρυβόταν η Ρώση. Εμεί όχι, τρώγαμε μπομπότα. Τι τρώγαμε... τότε, παιδί, με τώρα δεν τα τρένα πάνε ανάποδα, μπαίνουν ανάποδα στη ράγα. Άσε, Πήρε φορτιά <laughs> ο Ισαπ στην Ερατζιότσα που ήταν στο Μαρούσι άσε, και συζητάμε αυτό. Έλα τώρα. Τότε, όχι, τώρα δε. Όχι, εμεί τρώγαμε και φασολάδα με τρία κουτάλια. Ανάλαβε. Εγώ πώ ζούσα εκείνη εκεί. Πήγαμε σε τρία συσίτια και τρώγα τρει φασολάδε ανάλαβε κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα. Όχι, εμεί τρώγαμε ελαδομένε. Δεν ξέρω τώρα οι δεξιοί, οι παίρμονε τρώγανε ελαδομένε γιατί είναι. Τρώγανε ανάλαβε, γιατί το λάδι. Το στην τσέπη. Σωστά, ναι. Με διάφορου τρόπου. Γιατί αυτοί δεν αισθάνονται, αυτοί είναι πλούσιοι. Εμεί αισθανόμαστε φτωχοί. Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί, με υπερτετραπλάσια διαφορά από το δεύτερο. Άρα δεν είναι διάεσχυμα. ότι είμαστε φτωχοί, είναι ότι αισθανόμαστε <σφ ciudad> φτωχοί. Πε λοιπόν του Παπάρα, ότι όχι μόνο. Ε, παπάρα mia... τσέγκο, παρακαλώ πολύ. <τον> παπάρα παράτσέγο... ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Παπάρα Τσέγκο. Του όχι μόνο ότι είχαν μετρό, μετά τον πόλεμο, το κράτο φρόντισε και για του ανάπηρου, είχαν αυτοκίνητα. Και τώρα φροντίζει για του ανάπηρου Άλλα κράτη φρόντισαν για τους ανάπηρους. Κάποιοι τους κάνανε σαπούνια. Φρόντισαν όμως. Επινένε. Εμείς ε, τους έχουμε ε, να περνάνε επιτροπές ενώ έχουν χάσει τα πόδια τους. Να περνάνε μήπως φύτρωσε το πόδι μετά από δύο χρόνια. Άντεντε. Καταρχήν και η καθαριότητα είναι η μισή φροντίζει για την υγιεινή μας, έτσι. Και αυτό. Είναι και αυτό. Αυτά ναι. να του πεις το παπάρα, του παπάρα τσέγκο, Έλα, φρένα. Σήμερα είναι μια από τι καλύτερε και τι χειρότερε μέρε που μα έχετε δείξει. Μια με την αντίσταση και μια με την κυρία. Αυτά τέμπι, μωρέ. Το της. Ναι, αυτή είναι η κυρία. Αυτή είναι η κατεπληκτική κυρία. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, βάζει αυτό το φασίστα, αυτό το γυμνοστιάλαγκα, τον Άδωνη. Και μα καλάει όλη τη. Δεν σου καλάει, αγάπη μου. Είναι η επιστροφή στην πραγματικότητα. Αυτό είναι τώρα. Και... Για να μην ξεχνιέσαι. Ξυπνήστε! Μερικές φορές θα είμαστε και λίγο... Ποιητική, χωρίες. το καταλαβαίνω. Αλλά φάει και στη Μουρτί συμβαίνει πραγματικά. Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα είναι σκληρή μισή. Ε, αυτό. Γεια σου σύντροφε! Yeah. Εδώ μισθρή. Καλή πάνη. Έλασπό τη χαρτί έχω δει για δεύτερη φορά την παράσταση επειδή εγώ ανήκω λίγο στην επανάσταση του 67. Καλά είναι. Θεστε να τέλος. Μεγάλη επανάσταση, όλη τι θυμάμαστε αυτή την επανάσταση. Εντάξει, ο καθένα με τον τρόπο σε έκανα... ο ε, και, ε, και, συγκινούνται. Είμαστε, είμαστε, είμαστε, ότι και Ο Βορήτης τρέχει τουαλέτα για να ε, την ε, πειδή, δεν Σου μιλάω για άνθρωπου καθαρού που πιστεύσαν στην Επανάσταση. Αυτή την Επανάσταση που λε, εσύ επανάσταση και ποπαδόπου. Είναι Επανάσταση όπω τη δικιά σου που έχετε μείνει πιστοί στο 17 και δεν καλείτε καρέκλε. Δεν σου μιλάω για τη Δαμανάκη του υπόλοιπου. Όχι να πει και για τη Δαμανάκη, ό, άμα δεν τα πούμε, πούμε. πούμε όλα. Ποιο άλλο, θε να τα ακούσει. Ναι, δεν, δεν θέλω. Μια βλαχοπούλα με δύο κουβέντε μα έκανε την επαναστάτεια του Κουκουέ. Mm. Και μετά έγινε καπιταλίθρια και πρέσβυρα τη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Σωστά Α, τα είπε τελικά για τη Δαμανάκη. Εντάξει. Δεν κατάλαβα. Χρειαζόμαστε να σώσουμε και το γόρο του καλαμαράκι. Ποιο θα το κάνει, αν δεν το κάνει, Δαμανάκι. Ένα μεγάλο πίθηκο, μόνο και λυπημένο, βλέπει ψηλά στον ουρανό. Αποστόλη, Πρέπει να ετοιμάσει τι ιδέε σου. Οι κομμουνιστές, είμαι περήφανο για του κομμουνιστές, ορισμένου. Εσύ είσαι περήφανο τη επανάσταση τη Χούντας. Ναι, την επανάσταση του 67 τη λέμε Χούντα. Βαθύτηκε για να μπορέσει να νομιμοποιηθεί το κουκουέ. Και το ξέρει πολύ καλά. Ναι, εντάξει, εννοείται. Να το... τώρα... το... να λέγαμε. Έλα, πώ το λέ. Καλά. Καλά είναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυξάνεστε και πέρα στο κουκουέ. Ήρθε και ο Θεοδωρικάκο. Ο, ο Θεοδωρικάκο ήταν κουκουέ, έτσι κι αλλιώ. Τώρα σιγά, σιγά σιγά κλείνει τον βιοϊστορικό του κύκλο. Αντιλαμβάνομαι πλήρω ότι υπάρχουν οικογένειε και νοικοκυριά που δεν τα βγάζουν πέρα. Έχω πλήρη συνείδηση γιατί έχω υπάρξει σε αυτή την κατηγορία στη ζωή μου. Α. Είδε τι μαθαίνει κανένα από την εκπομπή σα. Πολλά πράγματα. Φαίνεται λιγότερο. Πολλά πράγματα μαθαίνουμε, ναι. Και δεν μου λέτε τι γίνεται στην δυτική νότια κούρδο. Ωραία, είναι δυτική γιατί ανήκει στον δυτικό κόσμο, καταλαβαίνει. Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Ε, όμορφα δημοκρατικά πράγματα γίνονται. Τι να γίνει τώρα. Όχι, θα κάτσει να τον πάνε φυλακή και δεν θα φέρει στρατιωτικό νόμο. Έλα, σε παρακαλώ. Και τη γυναίκα του την κατηγορούν. Ότι είναι Μαρία του Ανέτα. Ε. Αν πεινάει ο λαός σα φάει πάντα σπάνι. Ο λαό πάντα Άρα. θα έχει να πει γιατί και για του δικού μα δεν εδώ. Δεν λένε για τη Μαρέβα. Δεν λένε για τον Κυριάκο που δεν έχουν δώσει και δικαιώματα στο κάτω-κάτω. Όχι, βέβαια. Εργασιακά, εννο. εντάξει. Αυτό δεν είναι τίποτα. Έλα, Έλα. Λοιπόν, για όλοι στο λόγο. Πώ, πώ, πώ, ο ναυτικό ή με ο ναυτικό. Εντάξει, είμαι, είναι η μέρα τέτοια. Είναι βαριά μέρα και λίγο με πάντα. Και θέλω να θυμίσω ότι αυτέ οι μέρες δεν είναι μόνο του Αλέξη, χωρί να το υποβιβάζω σε καμία περίπτωση. Είναι τη Ρικό Μεξ, είναι του Εξπρεσσαμίνα, είναι των 57 στα Τέμπη. Είναι, είναι, είναι, είναι χιλιάδε πια είναι νεκροί. Δεν μιλάμε για εκατοντάδε πια. Είναι χιλιάδε οι νεκροί στο βωμό των κερδών του. Σε αυτό το βλάκα ότι το μετρό το πληρώσει ο ελληνικό λαό. Ούτε ο τσίπρα, ούτε ο Μισοτάκη, ούτε ο Καραμαλί. Και 9 χιλιόμετρα πόσο τ έχουν χρέώ το μετρό του Θεσωνίκη. Πενιά χιλιόμετρα. Και πρώτα πρώτα, στο διάλο έχει καλό σωματίο ματιό, Δεν πάει λέει στο αεροδρόμιο. Δεν πάει στο αεροδρόμιο. Όχι έτσι αυτό ότι το μετρό θεανίκη δεν πάει στο αεροδρόμιο. Συμφωνώ τα ρίπε! κάνανε κάναμε πλάσια. Κάντη κάνω τα λαμό για τώρα. Κατά κομμάτια. Έχει, ξέρω 50 ευρώ να του πάει στο αεροδρόμιο. Τέλο φάνη, καλά. Να σου πω κάτι. Το ελληνικό. Πήραμε ένα δισεκατομμύριο. Θα πάρουμε στα 10 χρόνια. Θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό η υπογειοποίηση τη βουλιαγμένη πόσο θα κοστίσει. Α, ε δεν μωρέ, χαζω, μάλιστα, για, για, τι θα κοστίσει, Μορέχα, Ζωμάνη, τώρα. Πρόσεξε γιατί την υπογειοποίηση τη βουλιαγμένη θα την πληρώσουμε εμεί. Μήπω τελικά θα μπούμε και μέσα. Ρωτάω τον Υπουργό. Δεν νομίζω, θα μα συμφέρει, πιστεύω. Θα μα συμφέρει. Εγώ ρωτάω τον Υπουργό γιατί δεν ακούω το ποσό. Ακούω για υπογειοποίηση, δεν ακούω το ποσό. Ένα δι θα πάρουμε σε 10 χρόνια. Εγώ ρωτάω ξανά, η υπογειοποίηση πόσο θα κοστίσει. Αυτά δεν μπορώ. Αυτά τα μείζει. ya <tose> Αποστολή μου. Ένα. Σήμερα θα σου πω για τον οδηγό ταξί. Από Αγίου Δημητρίου Αχέπα. Είναι κάτω από την ελάχιστη. Κάθομαι μπροστά γιατί η μεγάλη γυναίκα δεν μπορώ να καθίσω στα πίσω καθίσματα. Οδηγό υπαθέστατο. Μου εξήγησε το λόγο που κυκλοφορούν τόσα κάραβαν ταξί και μου έλυσε ένα πρόβλημα μεταφορά που είχα. Πιάνουμε τη συζήτηση. Φτάνουμε στο Αχέπα που κάνει πρώτη σιγά μου. Του λέω δεν παντρεύομαι, ούτε κι εγώ μου λέει. Αποφασίσαμε να συζήσουμε. Το λένε θα δωρή. Αναγκάστηκα να βγάλω από το πρωτοφόλι μου την ταυτότητά μου να το τη δείξω γιατί δεν με που του είπα την ηλικία μου, αλλά δεν Δεν μπορούσε να τη δει γιατί έπρεπε να βγάλε τα γενία βιβλία και δεν έχει μαζί του. Ε, 9 χρόνια μικρότερο μου, ο ταρήφα. Εντάξει. Αντέχει ακόμα, πάλι καλά. Φυλιά στο μαγει το ταρήφα το συζητά τον αυτοπατημένο και τον περιπλαινόμενο. Και, και του χαιρετισμού πω... από το Θεσσαλονίκη τον ταρήφα που έβγαλε και κομμάτι. Το Φοδόρη, πώ να ακούσει ο Θοδωρή μέσα στο ταξί Ελληνφέρια που δεν υπάρχει αναμετάδοση. Και να πάρει σύγχρονο ταξί, να βάζει Spotify, να βάζει τέτοια. Ε, τώρα που να τον βρω. Το Θοδωρή, δεν αλλάξετε τηλέφωνο, μόνο να παρεφτείτε, είπατε. Ναι, να συζήσουμε. Να συζήσετε. Και τηλέφωνο Θα πάει αυτό. Πολύ καλά. Κάνε πιάτσα Κοίταξε. για να ξανάρθει. Εντάξει, δεν θα το πω. Λοιπόν, αναγκάζουμε να πληρώνω κάρτα, γιατί η πυρεό που υπήρχε εδώ πολύ κοντά στην Αγίου Δημητρίου έχει κλείσει εδώ και κάποια χρόνια. Πληρώνουμε με μετρητά την μανάβισσα και το ψιλικατζί. Στο σούπερ μάρκετ, αυτό που διαφημίζω άδονη, πληρώνω με κάρτα. Ε, δεν θα του λείψουν κιόλα. Στη μανάβισσα και στο ψιλικατζί θα του λείψουν όμω η προμήθεια. Ακριβώ αυτό. Αύριο θα είστε εδώ στι 1 ώρα.